που στο Σήμερα έχω τη χαρά και μια πρωτιά να είναι μαζί μου η Ειρήνη και ο Άγγελος και η πρωτιά έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ειρήνη και ο Άγγελος είναι ζευγάρι και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, η πρώτη φορά που φιλοξενώ ένα ζευγάρι και κρατώντας το πρωτόκολλο ξεκινάμε με την Ειρήνη για να μας συστηθεί να παρουσιαστεί. Είμαι πρώτα απ' όλα μητέρα τριών παιδιών της φωτεινή του Μάρθου και του Αναστάση. Θεωρώ ότι αυτό υπερισχύει. Ταυτόχρονα είμαι νομικός, καθηγήτρια στην ουσία νομικής, στο Πανεπιστήμιο Λευκοσία, με εξειδίκευση στον καλλιτεχνικό θα έλεγα χώρο, στα πνευματικά δικαιώματα, αλλά και στο δίκιο της πολιτιστικής κλειονομιάς. Είμαι ταυτόχρονα δικηγόρο και είμαι και σύζυγος του Άγγελου Συρίγου που είναι σήμερα μαζί μας. Άγγελε, σειρά σου. Είμαι καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου στο του Πανεπιστήμιο, είμαι βουλευτής της Νέα Δημορτίας στην Αθηνών και είμαι ο πατέρας των παιδιών της Ειρήνης, της Φωτεινής, του Μάνθου και του Αναστάση. Η πρώτη μας συνάντηση έγινε ε, σε ένα συνέδριο που γινόταν για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα που είχε έρθει η Ειρήνη από την Αγγλία. Εκείνη την περίοδο εγώ έμενα μόνιμα στην Αγγλία και εργαζόμουν στην Αγγλία ω λέκτορα στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ. Μου εστάλει μια πρόσκληση για να έρθω στην Ελλάδα να μιλήσω σε ένα συνέδριο που θα λάμβανε χώρα στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Και εκεί γνωριστήκαμε με τον Άγγελο για πρώτη φορά, ε, τελείω τυχαία. Ε, εγώ θα επέστρεφα στην Αγγλία γιατί εκεί δούλευα μόνιμα. Και ο Άγγελος πήρε την απόφαση να έρθει να με επισκεφτεί στην Αγγλία και έτσι το ειδήλιο ξεκινήσε. Να το κάνω λίγο πιο έτσι ενδιαφέρον. Ε, την παραμονή το βράδυ του συνεδρίου είχα περάσει γιατί βοηθούσα με κάθε τρόπο τους διοργανωτές για όλα αυτά, οπότε την παραμονή το βράδυ είχαμε ηρεμήσει γιατί όλα πήγαιναν αρκετά καλά και κοιτάζαμε τους ομιλητές και τις ομιλίες τους και μαζί με τους ομιλητές υπήρχαν και φωτογραφίες οπότε μεταξύ άλλων ήταν και φωτογραφία της ειρήνης και στείλει μια σπρώμαυη φωτογραφία τότε και ο διοργανωτής σχολιάζει αυτή στα νιάτα τις πρέπει να ήταν πολύ ωραία και σχολιάζω και εγώ πράγματι, ένα άλλη μέρα μπαίνω μέσα, μπαίνω με λίγη καθυστέρηση μέσα στο συνέδριο και βλέπω το διοργανωτή να μου γνέφει από μακριά, δεν είναι παλιά η φωτογραφία, δεν είναι παλιά η φωτογραφία. <laughs> και έτσι <laughs> ε, έγιναν οι κατάλληλες κινήσεις, να το πούμε έτσι. Ευγέντα. Εξαιρετικά. Ε. Και τολμήρωσε, ε. έφυγε πήγες να τη βρει. Ναι, ε, μου προκάλεσε το ενδιαφέρον, πρέπει να ομολογήσω. Επιστημονικό. Ε, πάντα. Ήθελα να συζητήσουμε τα Μάρμαρα του Παρθενώνα Αν και πρέπει να ομολογήσουμε Ότι την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε μαζί Με εγκατέλειψε για κάποια στιγμή Για να πάει να δει το Σεν Κλέρ Ο Σεν Κλέρ ήταν ο Άγγλος ιστορικός Ο οποίος είχε ασχοληθεί με τα Μάρμαρα του Παρθενώνα Και ο οποίος κατήχε τότε Το περίφημη επιστολή Γραμμένη στα Ιταλικά Που υποτίθεται ότι έδινε στον Έλγιν Τα δικαίωμα να πάρει. Τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και είχε πάει να δει το Σενκλέρ. Ενώ είχαμε μόλις... Πώς και πάει. Ε, με είχε προσκαλέσει να μου δείξει την επιστολή. Γιατί πραγματικά είχα απορία. Διότι οι Βρετανοί τότε έλεγαν ότι υπήρχε φιρμάνι. Και βάσει αυτού του φιρμανιού νομιμοποιεί το ο Έλγεν να πάρει τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και ήθελα να το δω με τα μάτια μου. Και με προσκάλεσε να μου το δείξει. Και εκεί η Πίστοσα η δίσόμαση ότι πρόκειται για μια Ιταλική μετάφραση μιας απλής επιστολής σε καμία περίπτωση ενό φιρμανιού που δεν του έδινε δικαίωμα να πάρει τα μάρμαρα του Παρθενώνα, αλλά του έδινε δικαίωμα να παίρνει κάποιες πέτρες που ήταν πεσμένες στο χώμα. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση φιρμάνι. Τι είναι αυτό που το καθιστά το φιρμάνι... <laughs> Ακριβώ. <laughs> Πρώτα απ' όλα είναι ο τρόπο που είναι γραμμένο, η γλώσσα που είναι γραμμένη, οι απαραίτητε σφραγίδε και βέβαια και το συγκεκριμένο όλο το συγκεκριμένο λεκτικό κτλ. Δεν υπήρχε τίποτα. Και ο εκδότη του, του. Ο εκδότη του είναι πιο βασικό. Έπρεπε να είναι ο Σουλτάνο. Μόνο ο Σουλτάνο μπορεί να βγάλει φυρμάκι. Οπότε κάτι τέτοιο δεν υπήρχε. Ηταν σαφέ. Μάλιστα αυτή την ε, ε, ιταλική μετάφραση τελικά την αγόρασε το Βρετανικό Μουσείο και την έχει στο αρχείο του. Ανίσχυρή κάζου. Ανίσχυρή ως προς το ότι ποτέ ο Έλγιν επισήμως δεν είχε δικαίωμα να... Ε, Πάρει τα μάρμαρα του Παρθενώνα και μάλιστα με αυτόν τον απέσιο τρόπο και καταστροφικό τρόπο με τον οποίο τα πήρε καταστρέφοντας τον ναό. Οπότε θεωρώ ότι δεν υπάρχει επιχείρημα από τη βρετανική πλευρά ότι καλώς το Βρετανικό Μουσείο διατηρεί σήμερα τα μάρμαρα του Παρθενώνα εκεί που τα διατηρεί. Περίμενα λοιπόν εγώ ενθουσιασμένος την Ειρήνη να βγει και βγαίνει η Ειρήνη με μάτια να λάμπουν από συγκίνηση. Είδα την περίφημη επιστολή, τη μετάφραση του περίφημου φίρμα Δεν ήταν αυτό ακριβώς που περιμέναμε. Για εμά που παράγουμε ντοκιμάτερ, τέτοιες ιστορίες είναι πόσο μάλλον όταν είναι και όχι προϊόν κάποιου εφάνταστου δημιουργικού μυαλού. Είναι ό,τι πρέπει για να διηγηθείς μια ιστορία μέσα από ένα παράλληλο σύμπαν. Το κρατάμε αυτό, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να μας χρησιμεύσει. Αφορμή λοιπόν. Τώρα το θυμήθηκα. Ε, τέλος πάντων αρχίζει η σχέση και το θέμα <κυρίζει> του Μαρμάνου Παρθένων είναι η μία πλευρά εγώ έχω κάποια δικά μου ενδιαφέροντα. Παραδείγματι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, οι ελληνοτουρκικέ σχέσει, όλα αυτά τα πράγματα. Ανήκω σε εκείνη τη γενιά. Ήμουν 8 χρονών όταν έγινε η τουρκική εισβολή. Και εκείνοι ήμασταν παιδιά τότε. Μα πλήγωσε πολύ όλη αυτή η ιστορία, το τι ακριβώ συνέβη. Με αποτέλεσμα να αρχίσω να παρακολουθώ πολύ έντονα τι ελληνοτουρκικέ σχέσει τα επόμενα χρόνια. Και μετά στον Πανεπιστήμιο το εξέλιξα από επιστημονική πλευρά. Έρχεται λοιπόν η Ειρήνη στην Αθήνα και που λέω θέλω να σου συστήσω και το δικό μου κόσμο και να πάμε ταξίδι εκεί σε μια περιοχή που για μένα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ο λόγο τώρα ανήκει στην ειρήνη. Ε, ποιος θα πίστευε πως το πρώτο ταξίδι που κάναμε με τον Άγγελο ως ζευγάρι ήταν στην Αλβανία. Θα πρέπει μάλιστα να αναφερθώ και στη σκηνή όπω έγινε. Πηγαίνω στο γραφείο όπου εργάζεται ο Άγγελος και κάποιοι συνάδελφοί του εκεί με βλέπουν και με ρωτούν πάτε εκδρομή. Είναι καλοκαίρι. Ενθουσιασμένοι με ρωτούν και λέω βεβαίως αλήθεια και πού θα πάτε. Και <Κι> τους απαντάω στην κοριτσά. Το σχόλιο ενός εξ αυτών ήταν στην κοριτσά κάτι που να πει. Λέει, αλήθεια είναι τόσο φτηνά όσο λένε. <Κι <Κι <Κι <Κι> ε, εν τω μεταξύ η κοριτσά είναι ωραίος τόπος έχω ακούσει. Τώρα. Τώρα, τώρα. Την είχε επισκεφτεί ξανά πριν πάσαμε την Ειρήνη. Την είχα επισκεφτεί την κοριτσά, την πρωτοεπισκέφτηκα το 1992. Πού, και ου, θυμήθηκα αυτά δύο που χρόνια αυτό... που είχε ανοίξει... χρόνια. Χρόνια. Και θυμήθηκα αυτό που έγραφε ο Σεφέρι, ο Σεφέριε, είχε πάει εκεί πέρα γενικό πρόξενο. Και περιγράφηκα τι κοινέ απίστευτη μοναξιά, ερημιά κτλ. Θυμάμαι ότι περπατούσα στου δρόμου τη κοριτσά, ήταν 7.30-8.00 το απόγευμα, το βραδάκι, ήταν χειμερινό μήνα. και περιγραφηκα τι μοναξιάς, απιστευτη μοναξια ερημια κτλ θυμαμαι οτι περπατουσα στου δρόμους τη κοριτσα ηταν 730 το απογευμα το βραδακι ηταν χειμερινο μηνα και ε, περπατούσα στους δρόμους κοριτσάς και ήμουν εγώ και δύο σκύλοι δύο κυλοφορούσε κανένα άνθρωπος και ήταν δύο σκυλιά τα οποία επειδή βρήκα κάποιον άνθρωπο ήρθαν μαζί μου και περπατούσαν μαζί είχα πάει μια μικρή βόλτα στο κέντρο εκεί την πήγα πρώτη φορά ταξίδι και πώς ήταν Ήτανε πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία Αισθάνθηκα τη δύναμη της Ελλάδας Κανείς ίσως να μην είναι αυτό που περιμένει να ακούσει Αλλά εγώ αυτό αισθάνθηκα Διότι μπαίνοντα στην κεντρική πλατεία της κοριτσά Και έχοντα επίγνωση ότι είμαι σε μια άλλη χώρα Ξαφνικά ακούω να παίζει ελληνική μουσική παντού Έτσι όπως παίζει σε εμάς αγκλοσαξονική μουσική Αμερικανικά τραγούδια Οπότε αισθάνθηκα ότι η Ελλάδα ήταν μια μεγάλη δύναμη και επίσης συγκρίνοντας τι έβλεπα και πόσο κοντά αυτό ήταν ε, στη χώρα μας όπου εγώ βίωνα μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα αυτή η μεγάλη αντίθεση του τρόπου επιβίωσης των δύο πλευρών ήταν κάτι που σε εκείνη τη φάση πραγματικά με συγκλώνησε. Ο αγώνας της ελληνικής πλευράς για επιστροφή των κλειπτών, ε, θεωρείται παρ' αυτά ότι είναι κάτι Πιθανό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί και δεν ξέρω αν ταυτίζεται και σε αυτό. Πρώτα απ' όλα έχει γίνει τεράστια πρόοδο στα τελευταία χρόνια. Πιστεύω ότι οι Βρετανοί για πρώτη φορά έχουν συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα τη επιστροφή των μαρμάρων στη χώρα προέλευσή του. Μπορεί αυτό να μην έχει οριμάσει απολύτω το μυαλό του με τη μορφή ε, τη μόνιμη επιστροφή, αλλά πιστεύω ότι δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Να το πω διαφορετικά. Μέσα στην επόμενη δεκαετία εκτιμώ. Ότι τα μάρμαρα του Παρθενό θα επιστρέψουν. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι του χρόνου, του παραχρόνου, το 2030 θα επιστρέψουν. Έχουμε μπει πλέον σε αυτή την πορεία. Και είναι μια αναστρέψιμη αυτή η πορεία. Υπάρχει και το κομμάτι των πιο ειδικών, όπω του μουσείου, που μέχρι τώρα ήταν ε, ε, εντελώ αντίθετο σε μια τέτοια προοπτική. Γιατί αυτό θα άνοιγε και έναν ασκό που δεν θέλουν να ανοίξουν, γιατί αφορά και άλλε αρχαιότητε που έχουν στο μουσείο. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γι' αυτό και το ελληνικό αίτημα περιλαμβάνει μόνο τα μάρμαρα του Παρθενώνα και δεν περιλαμβάνει την Καριάτιδα, που είναι μέρο του ελεχθίου, δεν περιλαμβάνει άλλε ελληνικέ αρχιότητε, δεν μιλάω για αυτέ βέβαια που εμπίπτουν εντό του πλαισίου τη συνθήκη του UNESCO του 1970, οι οποίε εμπίπτουν εντό τη ενωσιακή νομοθεσία κτλ. Αλλά μιλάω για πράγματα τα οποία έχουν φύγει πριν πολλά, πολλά, πολλά χρόνια. Οπότε το ελληνικό αίτημα πληρορίζεται μόνο στα μάρμαρα του Παρθενώνα, ακριβώς πρώτον για να μην αδυνατήσει και δεύτερον να μην δημιουργήσει το φόβο στην άλλη πλευρά ότι πρόκειται να ανοίξει ο ασκός του όλου. Ε, παραδείγματι λίγο πιο πάνω από το μέρος από το οποίο καταγόμαστε, στα σύνορα Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Ηλίας, βρίσκεται ο ναό του επικουρίου Απόλλωνος. Η του ναού βρίσκεται δίπλα ακριβώ στα μάρμαρα του Παρθενώνα και μάλιστα κατά τη γνώμη μου την έχουν και υποβαθμίσει αρκετά στο σημείο που την έχουν βάλει πρέπει να ανέβεις κάτι σκαλιά σε ένα ε, πατάρι να τη δεις και όχι υποκαλέσεις συνθήκες φωτισμού. Δεν τίθενται τέτοια ζητήματα. Ζητάμε μόνο τα μάρμαρα που σχετίζονται με τον ναό του Παρθενώνα. Θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιος που ανθίσταται αυτή τη στιγμή σε σχέση που είναι ένας α το ονομάσω αντίπαλος εντός... Απολύτως Ποιο? Απολύτως Πρώτα απ' όλα υπάρχει Αν είναι η... ένας φαντάζομαι Να, ότι είναι είναι πολύ. είναι πολύ και είναι πιο σύνθετο ακριβώς όπως το είπες Νίκο Πρώτα απ' όλα είναι η Βρετανική αντιπολίτευση έτσι έχουμε ήδη δίφωνες μετά τη δήλωση του κ. Στάρμερ ότι δεν πρόκειται να σταθεί αν υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Βρετανικού Μουσείου και Ελλάδα. οι οποίοι θεωρούν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν προδοτικό θα άνοιγε τον ασκό του όλου. είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει με το βρετανικό πνεύμα και την ανάγκη να διατηρηθούν οι συλλογέ που έχουν πληρωθεί από βρετανού πολίτες και καθεξής Πέρα από την αντιπολίτευση υπάρχουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι στη Βρετανία που πιστεύουν κάτι τέτοιο, όπως επίσης υπάρχουν και πολλοί διευθυντέ μουσείων Μέχρι πρότινος ε, και ο διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, αλλά έχουμε μια αλλαγή προσώπου. Έχουμε τώρα τον Νίκολας Κάλιναν, ο οποίο φαίνεται να είναι θετικό ε, σε σχέση με μια ε, επιστροφή. Αλλά υπάρχουν διευθυντέ άλλων μουσείων, οποίοι, τα οποία επίση έχουν συλλογέ από διάφορε χώρε, που έχουν αποκτηθεί σε περίοδο απεικιοκρατία, πολέμων ή κάτω από γκρίζε συνθήκε, και οι οποίοι φοβούνται μια επιστροφή, ότι μπορεί να δημιουργούσε πρόβλημα και σε αυτού. Υπάρχουν και άλλες φωνές Είναι σημαντικό τώρα φαίνοντάς ως την ελληνική πλευρά να πούμε ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έτυχε Είναι κάποιος σήκω στην ατζέντα, κάποιος έχει δουλέψει συστηματικά Ειδικά τα τελευταία χρόνια Υκάζω ότι όλη αυτή η αντιστροφή δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός ε... Και θα ήθελα λίγο να μου πείτε και σε αυτό για ποιου λόγου οφείλεται ότι συνέβη τα τελευταία χρόνια Κάποια στιγμή το ζήτημα οριμάζει. Φυσικά και δεν είναι ένα τυχαίο γεγονό. Φυσικά δεν έπαιξαν μόνο ρόλο οι τελευταίε πολύ θετικέ ενέργειε αυτή τη ελληνική κυβέρνηση, αλλά βέβαια αυτό ήταν ένα σημαντικό σπρόξιμο από μόνο του. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η Μελίνα Μερκούρη έθεσε επισήμω το ζήτημα στην Ατζέτα από το 1983. Το ζήτημα αυτό από το 1983 μέχρι σήμερα συζητείται τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια στο πλαίσιο τη UNESCO. Αυτά τα δύο χρόνια η ελληνική πολιτική δεν μετακινήθηκε καθόλου από τις θέσεις της. Ίσως είναι το μοναδικό ζήτημα... Και σπα, ε, σπάνιο, πολύ σπάνιο, πολύ σπάνιο για την Πολύ σπάνιο, προβλήματα. στο οποίο δεν υπήρχε διαφοροποίηση από καμία κυβέρνηση κανενός χρώματος. Είναι δηλαδή ε, τρομερά, είναι μια συνταγή επιτυχίας παρόλο που δεν έχει ευδοκιμήσει μέχρι στιγμής. Άλλη, Βρετανή, είναι... Αργεί αυτά τα πράγματα. Για να δώσω ένα παράδειγμα, οι, οι Άγγλοι πήραν από τη Σκοτία το 1296 τη Stone of Scone που είναι μια πέτρα στην οποία οι Σκοτσέζοι έχριζαν ε, βασιλιάδες. Μια πέτρα, κυριολεκτούμε πέτρα. Ε, Δεν ε, έχει τίποτα πάνω, πέτρα. Ακριβώς και όταν λέμε πέτρα είναι σαν αυτό που δένει στον τόκο τα καράβια των το του, α πούμε, τέτοιου είδους πέτρα και ζητούσαν οι Σκοτσέζοι αυτή την πέτρα που ήταν υψής της για εκείνους να και θυμάμαι, ήμουν τότε και σπούδαζα. και είναι στην και η κοινοπολιτεία. Αγγέρα. Είναι Ακριβώς. λίγο πιο εύκολο. Όχι, είναι, είναι η Βρετανία. Έτσι δεν είναι καν είναι η Βρετανία, είναι η ίδια χώρα. Και τους την επέστρεψαν ύστερα από 700 χρόνια, το 1996. Και θυμάμαι τότε είχα βγάλει ένα ειστήριο τρένου και είχα φύγει από το Λέστερ και είχα πάει στην Σκοτία να δω την πέτρα και όταν είδα την πέτρα και είδα γιατί μιλάμε, λέω «Θεέ μου, τι πρέπει να κάνουν για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα» σκέφτηκα. Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα ήταν το μη, όχι μόνο στα στην ιστορία του ιδίου του μνημείου αλλά και στην πολιτισμική και αρχιτεκτονική ιστορία της Δύσεως. Δηλαδή με το που ήρθαν σε επαφή άρχισαν να επηρεάζουν την αρχιτεκτονική τον τρόπο με τον οποίο προσέγιζαν τον άνθρωπο τις διαστάσεις των αγαλμάτων, τα πάντα. Επομένως αυτό που διεκδικούμε δεν είναι κάτι απλό. Είναι μία από τις βάσεις του δυτικού πολιτισμού. Δεν τυχαίο ότι η UNESCO έχει ως εμβλημάτιση τον Παρθενώνα. Η UNESCO, η Παγκόσμια Οργάνωση Εξωτερικών στον των Παρθενώνα. Ε, όλο αυτό δεν τυχε ότι πα στην Αμερική και βλέπει ότι χρησιμοποιούν ω παραδείγματα το ρωμαϊκό πολιτικό σύστημα και τον ελληνικό πολιτισμό. Δεν τυχε ότι τα μνημεία του έχουν τη μορφή του Παρθενώνα. Ο συμβολισμό λοιπόν μεγάλο. Τι θα σημαίνει σε επίπεδο επιστροφή, σηματοδοτεί κάτι για τη χώρα μα, πέρα από την συλλογική ικανοποίηση μια μικρή χώρα και όσον έχουν ταχθεί υπέρ μιας τέτοιας επιστροφής και έξω από τη χώρα μας. Πρωτίστως σηματοδοτεί κάτι για τους Βρετανούς αν το πράξουν. Πρώτα απ' όλα σηματοδοτεί ένα πνεύμα ανθρωπισμού και μια κουλτούρα πολύ βαθιά υπέρ όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας πολιτιστικής χρονομιάς. Δεν μπορεί δηλαδή για ένα γυνάτη, γιατί εγώ Λίγο το αντιλαμβάνομαι και ω γυνάτη αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί δηλαδή για να γυνάτη να λέσω ότι μπορώ να έχω ένα μνημείο, το κάτι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς διαμελισμένο και δεν χρειάζεται να το έχω ενωμένο διότι σύμφωνα με αρκετούς Βρετανούς λέει δύο διαφορετικές ιστορίες, μία στην Αθήνα και μία στο Λονδίνο. Αυτό είναι... Παραλογισμός και δεν έχει καμία επιστημοσύνη. Και πραγματικά αναρωτιέμαι τι άλλο θα βρουν για να δικαιολογήσουν αυτή την ε, διάσπαση του συγκεκριμένου μνημείου για την οποία ευθύνονται. Οπότε, ναι, θα σηματοδοτήσει κάτι για του Βρετανού, θα σηματοδοτήσει κάτι για του Έλληνε, τη δικαιοσύνη, διότι είναι δίκαιο και λογικό να επιστρέψουν τα μάρμαρα στην, ε, στην Αθήνα, και μάλιστα αναφερόμαστε σε αυτά και ω μάρμαρα για να καταδείξουμε ότι δεν ζητάμε μόνο τον γλυπτό διάκονο. Αλλά ζητάμε και αρχιτεκτονικά μέλη του ναού. Και βέβαια θα καταδείξει κάτι για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Δεν είναι τυχείο ότι βλέπουμε και άλλα κράτη να συνάδουν με το ελληνικό αίτημα. Γιατί, Γιατί βλέπουν ότι το αίτημα αυτό είναι δίκαιο, είναι σωστό και ευνοεί την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Ένα χαρακτηριστικό των Βρετανών είναι από μια μεριά είναι το Γινάτι και το βρετανικό πείσμα. Η Βρετανική κοινωνία έχει το χαρακτηριστικό ότι αν επιμείνεις για κάτι με σοβαρά επιχειρήματα, μπορεί να μεταπιστεί. Και αυτό διαπιστώνω όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε για ευρωπαϊκή κοινωνία. Ε, η Βρετανία, καλώς ή κακώς, εκφράζει σε πολύ μεγάλο βαθμό αρετές τις οποίες τις θεωρούμε σήμερα ως πρότυπα. Στον, στον πολιτισμό μας Η δημοκρατία, η κοινοβουλευτική δημοκρατία γεννιέται στη Βρετανία. Ο διάλογο, όλα αυτά τα πράγματα γεννιούνται στη Βρετανία. Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου λοιπόν, ε, και το λέω διότι επιχειρηματολογούσα για την επιστροφή των Αρμάρων του Παρθενώνα τέλη τη δεκαετία του 80, αρχέ του 90, ω φοιτητή, όπου τότε στη Βρετανία, κοιτάζαν λίγο περίεργα, κανένα δεν σκέφτηκε να μα πει. Δεν μπορείτε να το λέτε αυτό το πράγμα. Ε, και με το πέρασμα των ετών αυτό κατέστηκε κοινός τόπος. Ότι υπάρχει πρόβλημα στον τρόπο που τα πήρατε, δεν το αναγνώριζαν μέχρι προσφάτως, ούτε και τώρα ευθέω το αναγνωρίζουν, αλλά υπάρχει τρο, πρόβλημα στον τρόπο που τα πήρατε. Ε, καλό είναι να επιστρέψουν και να βλέπουμε ένα μνημείο στην ολότητά του και όχι βανδαλισμένο, σε διάφορα σημεία τη Ευρώπη. Πριν λίγε εβδομάδε, και το καθεστώ τη Συρία. Με τα μάτια και τη γνώση ενό ειδικού. Τι συμβαίνει εκεί, Πόσο μπορούμε να αισιοδοξούμε, ή αυτό μπορεί να είναι μια πηγή νέων προβλημάτων στη γειτονιά. Η Συρία είναι αποσταθεροποιημένη τουλάχιστον 11 χρόνια τώρα. Ε, και είναι από τα κράτη εκείνα που παραδοσιακά θεωρούνταν από τη Δύση, όχι απαραίτητο από εμά, αλλά από τη Δύση, ω η αποδιοπομπή η τράγη, η Βόρειος Κορέα η Συρία, το Ιράν λόγω Ρώσων λόγω Ισλαμιστών λόγω το ότι το καθεστώς αρνιόταν να υποταχθεί να αποδεχθεί, να συνεργαστεί με την κυρίαρχη δυτική αντίληψη αυτή είναι η πραγματικότητα από εκεί και πέρα ε, ε, φαντάζομαι ότι αυτό έχει συνέβη λόγω Διένεξη με το Ισραήλ. Τι άλλα κράτη έχουν διένεξη με το Ισραήλ, αλλά τα πηγαίνουν θαυμάσια με την. Όπω η Σαουδική Αραβία είναι το κλασικό παράδειγμα. Δεν έχει διπλωματικέ σχέσει. Ε, ή το Κατάρ, μια άλλη περίπτωση. Ε, η Συρία είχε πολλά χαρακτηριστικά ταυτόχρονα. Είχε ένα αυταρχικό καθεστώ. Ε, είχε μια αντίληψη εθνική και σοσιαλιστική ταυτόχρονα. Ήταν το κόμμα Μπάθ. Η οικογένειά σαν ήταν 51-52 χρόνια στην εξουσία. Καταραίουν όλα αυτά τα πράγματα και τώρα μας ανησυχεί διότι στις θέσεις τους υπάρχει μια κυβέρνηση τζιχαντιστών, δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν τον ιερό Ισλαμικό νόμο καθημερινότητα, με ό,τι σημαίνει αυτό για μια κοινωνία όπως η Συριακή που προσωμιάζει σε αυτό που ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία πριν τις γενοκτονίες του 1910-1922. Δηλαδή, μέσα στη χώρα κατοικούν ω μειονότητες, αλεβίτες, που είναι μια μουσουλμανική ομάδα πολύ κοντά στου Ιήτε. Κατοικούν Ελληνοορθόδοξοι, αυτοί είναι από του Βυζαντίου, κατά κυριολεξίαν από μινάρια του Βυζαντίου. Είναι δηλαδή τα αδέρφια μα, τα οποία αποκόπηκαν από την επαφή μαζί μα όλα αυτά τα χρόνια, όλου αυτού του αιώνε. Είναι στη Ροορθόδοξοι, αυτοί είναι ακόμη πιο ενδιάμεσα περίπτωση, μιλούν μεταξύ του Αραμαϊκά. Αραμαϊκά είναι η γλώσσα του Χριστού. Ο Χριστό μιλούσε Αραμαϊκά είναι Αρμένοι, είναι Μελχίτες ε, είναι, αυτοί οι Μελχίτες είναι καθολικοί ε, χριστιανοί είναι ε, οι Δρούζοι ε, είναι ένα μοσαϊκό εθνοτήτων και, Άραβ, λα, Άραβες. και λαών είναι, οι περισσότεροι από αυτού είναι Άραβες ε, πριν των Αρμενίων δηλαδή άλλοι αισθάνονται και, και Άραβες. μάλιστα έχουν και Σουνίτες και Σιήτες και έχουμε και κούρδου. οι Κούρδες. Σουνίτες είναι το πληθυσμιακό στοιχείο οι δύο ομάδε που δεν είναι Άραβες είναι οι Κούρδοι και οι Αρμένοι αλλά όλο αυτό το μοσαϊκό τώρα δείχνει να, θέλει, να πρόκειται να μπει κάτω από ένα τζιχαντιστικό έλεγχο με ό,τι σημαίνει αυτό για τα δικαιώματα μειονοτήτων. Ελέγχεται από την Τουρκία, ισχύει ελέγεται αυτό. Ελέγχεται από την Τουρκία, αυτό ισχύει. Δηλαδή δεν ελέγχεται στο βαθμό που λένε, ούτε που αφήνουν να εννοηθεί οι Τούρκοι, αλλά ε, η Τουρκία είναι αυτή η οποία το στηρίζει, η Τουρκία είναι αυτό το οποίο, η οποία... Ε, όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα yeah. τους βοηθούσε, του έδινε ηλεκτρικό ρεύμα την τουρκική λίρα χρησιμοποιούσαν ως νόμισμα στην περιοχή που κατήχαν όλα αυτά είναι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τους οθούν προς τους Τούρκους αυτοί τώρα αναζητούν γενικότερη ε, αναγνώριση οπότε προσπαθούν να δείξουν ότι δεν είναι τόσο ελεγχόμενοι από τους Τούρκους και στο εσωτερικό τους έχουν προβλήματα υπάρχουν κάποιοι πιο ακραίοι που λένε γιατί έβγαλες τα ρούχα του τζιχάντ και φόρεσε mm. πολιτικά, τη φόρεσε γραβάτα. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα χαρακτηριστικά. Περιμένουμε να δούμε. Εκείνο που, με, που είναι ενδιαφέρον πάντω, μια που μιλάμε για αυτά τα θέματα, είναι η στροφή που κάνει η Δύση. Η Δύση, η οποία δεν του αναγνώριζε, του θεωρούσε τρομοκρατική οργάνωση. Τι γιατί είναι σωστά. τρομοκρατική οργάνωση, μετά την άνοδο του στην εξουσία, αναζητήσει μια επαφή. Αυτοί που έχουν την εξουσία τώρα την καταλάβανε με αυτοκίνητα, φορτηγάκια. Ενώ οι άλλοι είχαν βαρύ εξοπλισμό, άρματα, υποτίθεται τεχνογνωσία και στήριξη από τη Ρωσία. Πήραν σε τρει-τέσσερι μέρε την κυβέρνηση, την εξουσία, χωρί να πέσει πιστολιά. Οπότε αναρωτιέμαι μήπω ήταν κάποιο είδου σιωπηρή ή όχι σιωπηρή συμφωνία των μεγάλων δυνάμεων. Όχι, είναι από τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Δηλαδή, κάθε φορά θυμάμαι τον Μακμήλαν που τον είχε ρωτήσει ένα νεαρό δημοσιογράφο, Τι είναι αυτό του λέει που σα εμποδίζει να ολοκλώσετε τα προγράμματά σας τα προεκλογικά και του είχε πει ε, τα γεγονότα αγαπητό μου παιδί του είχε πει events my dear boy έρχεται εσύ κάνεις ένα σχέδιο και έρχεται η ζωή ξαφνικά και στον ατρέπει πόλεμο στην Ουκρανία όλοι λέγανε ότι θα διαρκέσει κάποιες εβδομάδες, μήνες 1050 ημέρες έχει διαρκέσει ω τώρα όλοι λέγανε ότι ε, θα βρεθεί ένα σημείο επαφής Πολύ πολύ σύντομα και δεν θα έχουμε πολλούς νεκρούς. Υπολογίζεται ότι είναι τουλάχιστον 200.000 οι νεκροί αυτή τη στιγμή. Οι νεκροί και οι τραυματίες τουλάχιστον μισό εκατομμύριο αυτή τη στιγμή. Τα λέω όλα αυτά διότι άλλο το τι λέμε θεωρητικά άλλο το τι συμβαίνει στην πράξη. Events my dear boy. Θεωρείς πως θα λυθεί σύντομα η διαμάχη Ουκρανίας-Ρωσίας? Ε, να διευνήσω. Δεν <Τεω>... πιστεύω ότι θα λυθεί. Πιστεύω ότι θα υπάρξει κατάπαυση πυρό. Κατάπαυση πυρό, Το αν θα λυθεί, μπορεί να μην λυθεί. Μπορεί να μείνει μία από αυτέ τι παγωμένε διαμάχες σε βάθο χρόνου. Αλλά τουλάχιστον θα πάψει να χύνεται αίμα. Πιστεύω μέσα στου πρώτου μήνε του 2025. Και επειδή αυτό το ανακοίνωσε, τουλάχιστον έλεγε ότι είναι προτεραιότητά του ο νέο πλανητάρχης, ο ξανά νέο πλανητάρχης, παίζει το ρόλο του. Είναι το κυρίαρχο στοιχείο παίζει το ρόλο του. Είναι ενδιαφέρον ότι πριν ακόμη εκλεγεί ο Τραμπ έχουν αρχίσει και παράγονται εξελίξεις γύρω από αυτά που θα συμβούν όταν αναλάβει εκ νέου τον προεδρικό θόκο στην Αμερική. Πάρα πολλά πράγματα που ε, κάποτε είναι ταμπού. Αναφέρω ένα, ιδιωτική εκπαίδευση και πώς εξελίσσεται ή του Πανεπιστημίου με το Άβατο και όλη η φασαρία που έγινε και αν αυτή τη στιγμή βλέπουμε κάποια ε, θετικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση από τότε τέλο πάντων που τακτοποιήθηκε με ένα πιο λογικό τρόπο, α ξεκινήσουμε με αυτά τα δύο που ούτω ή άλλως είναι τεράστια. Και στον δρόμο θα βρούμε κι άλλο. Νομίζω θα ήταν πιο ενδιαφέρον να ακούσουμε την Ειρήνη. Είχα ένα άσχημο περιστατικό με αναρχικού στο Πανεπιστήμιο το 2017, το οποίο υποχρεωτικό το βίωσε όλη η οικογένεια. Δεν περιορίστηκε σε μένα. Ε, και αν δεν είχα τη στήριξη τη Ειρήνη, βεβαίω δεν θα μπορούσα να συνεχίσω. Δηλαδή, αν μου έλεγε, Τι κάνει, Έχουμε τρία μικρά παιδιά και μένουμε δίπλα στο πάντιο και κινηνεύει η ζωή τους εκεί θα σταματούσαν, δεν θα μπορούσα να πω τίποτα Πότε συμβαίνει αυτό? Το 17, αλλά νομίζω θα ξανακούσουμε την ειρήνη πώ το, το βίωσε Δεν την έχω ακούσει ποτέ να λέει πώ το βίωσε Πρώτη φορά θα την ακούσω τώρα ε, Για μένα ήταν μια έκπληξη Ήταν ανέλπιστο, δεν ήταν κάτι που περίμενο θα συμβεί γιατί ο Άγγελος είναι εγκενός ένας πολύ ευγενικό άνθρωπο, χαμηλών τόνων δεν προκαλεί. Και είναι πολύ αγαπητός καθηγητής. Οπότε όταν τυχαία ε, πληροφορήθηκα ότι είχε πάει στο νοσοκομείο ε, γιατί του επιτέθηκαν ε, κάποια άτομα έξω από το πάντιο ε, ήταν για μένα τεράστια έκπληξη. Ε, και πολύ μεγάλη βέβαια στεναχώρια. Ε, είδα ότι πόσο εύκολα μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή ενός ανθρώπου κάτω από αυτές τις συνθήκες γιατί, ξέρεις Νίκο, καμιά φορά ακούμε για τέτοια περιστατικά αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να είναι απειλή για τη ζωή κάποιου δηλαδή αν δεν υπήρχαν φυτιτές να πέσουν πάνω στον άγγελο και να προλάβουν το γεγονός αυτοί οι οποίοι τον χτυπούσαν με ένα σπρέι στο κεφάλι θα τον είχαν σκοτώσει τώρα ε, και θαύμασα το γεγονό ότι ο άγγελο στάθηκε ψηλά έφερε αυτή την υπόθεση πέρας με την έννοια ότι θέλησε να πάει δικαστικά παρόλο που δέχθηκε απειλές από κύκλους αυτών των ατόμων ότι αν θα προχωρήσει δικαστικά θα κινδυνεύσει η ζωή και η δική του και των δικών του και θεώρησε υποχρέωσή μου ότι έπρεπε να τον στηρίξω και θεώρησε και υποχρέωσή μου ότι έπρεπε να δώσω και να δώσουμε στα παιδιά μας ένα παράδειγμα οπότε όταν αυτοί οι άνθρωποι έφτασαν στη δικαιοσύνη. Ε, και ήταν και αυτό επίση μια απογοήτευση, διότι θα περίμενε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βρίσκονταν ε, στη δικαιοσύνη και θα, έλεγαν, ο, για, θα μιλούσαν για την ιδεολογία του. Εκεί αντιλαμβάνε ότι δεν υπήρχε ιδεολογία. Έλεγαν δεν ήμασταν εμεί, δεν καταλαβαίνω γιατί μιλάτε κτλ. Οπότε ήταν και αυτό άλλη μια ε, απομυθοποίηση όλων αυτών των κινημάτων, να το πω έτσι. Ε, καταδικάστηκαν τελικά αυτοί οι άνθρωποι και αποδείχτηκε βέβαια ότι δεν είχαν καμιά σχέση με τους βιτιτές το του Παντείου yeah. Και με το πανεπιστήμιο γενικότερα. Ε, ναι. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι κάποιοι από αυτού. Ε, Επαγγελματίε ε, ε, τραμπούκι. Ε, ε, Ακριβώ. Ε, δηλαδή, ο ένα ήταν υπάλληλο μια πολυεθνική εταιρεία και είχε βρεθεί να κάνει τι, να κάνει επαναστατική γυμναστική σε ένα πανεπιστήμιο στο οποίο δεν φοιτούσε. Έτσι, αυτά είναι τρομερά πράγματα. Και από την άλλη πλευρά, έβλεπε του φοιτητέ του Άγγελου, οι οποίοι του στάθηκαν, του καθηγητέ, και δεν μιλάω για καθηγητέ δεξιού. Και και τα λοιπά. Μιλάω και για καθηγητέ αριστερού και για καθηγητέ πολύ αριστερού, να το πω έτσι, οι οποίοι πραγματικά του στάθηκαν διότι θεώρησαν ότι αυτό ήταν κάτι ανεπίτρεπτο και το οποίο δεν τιμά την πανεπιστημιακή κοινότητα. Και πραγματικά προ τιμήν του, συνέχισε τα μαθήματά του με στι αίθουσε και οι αίθουσε ήταν γεμάτε με παιδιά, τα οποία δεν φοβήθηκαν να πάνε και να παρακολουθήσουν το μάθημα. Αν μπορώ να πω κάτι πάντω, τώρα το θυμήθηκα. Ε, την ε, δεύτερη μέρα μετά το περιστατικό, έχω βγει από το νοσοκομείο και με παίρνει τηλέφωνο ένα παλιό μου καθηγητή από το φροντιστήριο και ιστορικό τέλεχος τη αριστερά, ο λαό κρατή βάση. Μου λέει τι θα κάνει. Κάποιοι λένε ότι θα πάρει άδεια. Όχι, του λέω δεν παίρνω άδεια. Θα πάω, πάρω να κάνω το, κανονικά τα μαθήματά μου. Πότε θα πας μου λέει. Του λέω έχω σήμερα το απόγευμα. Σήμερα το απόγευμα, μου λέει, θα πάμε μαζί στην αίθουσα για μάθημα. Και ήρθε. Ένα ιστορικό στέλεγο τη αριστερά, το λέω και συγκινούμε τώρα που το σκέφτομαι, και μπήκαμε μαζί μέσα στην αίθουσα, ενώ την ίδια ώρα είχαν στοιχηθεί δεξιά και αριστερά από την αίθουσα διάφοροι τύποι οι οποίοι επίτηδε προκαλούσαν με διαφορού τρόπου. Ε, σε είχαν στοχοποιήσει ή βρισκόσμουν στο λάθο σημείο. Στο λάθο σημείο. Τι λάθο στιγμή. Όχι, να διευθύνουμε κάτι. Δεν ήταν λάθο σημείο. ήταν στο λάθο σημείο. Εγώ ήμουν μέσα στο πανεπιστήμιο μου. Και στι 12 το μεσημέρι είδα κάποιον να, να γράφει στον τοίχο. Και μου φάνηκε αδιανόητο να το κάνει, ενώ γίνεται εκατοντάδε φοιτητέ γύρω-τριγύρω να καταστρέφει έναν τοίχο που είχαμε καθαρίσει λίγε μέρε πιο πριν. Και πήγα και του είπα, με ήρεμο τρόπο, μη γράφει τον τοίχο του λέω. Άμα θέλει κολλά αφήσει. Αλλά μη γράφει τον τοίχο του λέω. Μου λέει, αφήσει σκίζονται, δεν πειράζει. Του λέω: κολλά άλλε από πάνω. Και εκείνη την ώρα ήρθε η περιφρούρηση που δεν είχα προσέξει εκείνη την ώρα. Και μου επιτέθηκε. Ε, εκείνη βρίσκονταν στο λάθο σημείο. Yeah. Αυτό το περιστατικό δημιούργησε άλλε συνθήκε ή άλλα ήθη. Δημιούργησε ένα momentum εκείνη τη στιγμή. Διότι η πρώτη αντίδραση που περιμένει να έχει κανεί είναι να φοβηθεί. Ε, είναι να κάνει πίσω. Είναι οι καθηγητέ να κουμποθούν ακόμα περισσότερο, το ίδιο και οι φοιτητέ. Ε, θυμάμαι χαρακτηριστικά μια μέρα που αυτοί μπήκανε μέσα στην αίθουσα του Άγγελου την ώρα που έκανε μάθημα και άρχισαν να μοιράζουν διάφορα φυλάδια. Ε, ήταν χαρακτηριστικό το γεγονός ότι φοιτητές του παντίου και μάλιστα κάποιοι από αυτούς του φοιτητές δεν είχε κανείς ποτέ ακούσει τη φωνή τους ήταν τόσο ήσυχοι και χαμηλών τόνων τους είπε παιδιά μαζέψτε τα και φύγετε, εδώ κάνουμε μάθημα Άντρο ανομίας για πολλά χρόνια νομίζω αυτό το αφήσαμε ως κοινωνία και εξελίχθηκε κακώ, ίσως να είναι και από τα πόνερα του 74 που πληρώνουμε φαίνεται σε μεγάλο βαθμό και με τα μέτρα που πάρθηκαν είναι ασφαλή τα πανεπιστημιά μας δεν είναι στο βαθμό που θα θέλαμε ε, δηλαδή δεν υπάρχει εκείνο το σωστό που πρέπει να υπάρξει σε ένα πανεπιστημιακό χώρο ελευθερία δηλαδή διδασκαλίας ελευθερία εκφράσεως ελευθερία έρευνας ε, όλα αυτά τα πράγματα ποιο τα περιορίζει όλα αυτά τα περιορίζει ο φόβος ο φόβος, ο φόβος. Ε, δεν υπάρχουν όμως πλέον οι ομάδες αυτές οι οποίες συστηματικά ασχημονούν και το κρίσιμο σημείο είναι ότι έχουν αλλάξει όροι. Αυτοί συμπεριφέρονταν ως νοικοκυρέοι. Οι νοικοκύρυδες που 12 η ώρα το μεσημέρι μπορούσαν θα, αρχονταν, θα μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλουν. Τώρα είναι οι παρήσακτοι οι οποίοι θα πάνε, θα χτυπήσουν γρήγορα, γρήγορα και θα φύγουν πριν προλάβει η αστυνομία να τους συλλάβει. Είναι οι παρήσακτοι γιατί έχει αλλάξει και η άποψη των μαθητών και των καθηγητών απέναντι σε αυτέ τι ομάδε. Είναι γιατί υπάρχει πια δυνατότητα τη αστυνομία να επέμβει, είναι και τα δύο μαζί, είναι κάτι άλλο. Έχει αλλάξει η άποψη τη κοινωνία και το γεγονό ότι η αστυνομία μπορεί να παρέμβει είναι κρίσιμο, διότι ακριβώ όσο και να άλλαζε η άποψη τη κοινωνία, εάν η αστυνομία δεν μπορούσε να μπει μέσα να του συλλάβει, ήταν παντελώ αδιάφορα. Την ώρα που μπορεί να μπει μέσα να του συλλάβει, αυτή πλέον. Περνάνε στη λογική των καταδρομικών επιχειρήσεων. Πάμε, χτυπάμε, φεύγουμε. Μπήκαν στο Πολυτεχνείο πριν από μερικούς μήνες, Αργά το βράδυ κάψανε ό,τι ήταν να κάψουν και φύγανε γρήγορα-γρήγορα πριν έρθει ασφαλή. σαν απαταιώνε, τραμπούκι, κλέφτε. Όπω είναι. όπως είναι ακριβώ. Δηλαδή, όπως είναι. Ακριβώς. Όπως είναι. Γιατί ε... ήταν αδιανόητο να είναι αυτό που περιγράψαμε τώρα και να λειτουργούν σαν να είναι το βιλάδι του και να κάνουν ό,τι θέλουν. Μα επί χρόνια. Ε, ο μέσου Έλληνα είχε μια λανθασμένη εντύπωση του ασύλου. Πίστευε ότι ο ασύλο υπάρχει για οποιονδήποτε μπαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο, είτε ανήκει στην κοινότητα του πανεπιστήμιου είτε όχι και κάνει ό,τι θέλει. Μα το άσυλο δεν είναι για τους έξω. Το άσυλο είναι για τους μέσα. Οι καθηγητές και οι φοιτητές να μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, να έχουν ελευθερία έρευνας, να υπάρχει ελευθερία διδασκαλίας και να υπάρχει και ελευθερία έκφρασης απόψεων. Η Ειρήνη είναι καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσία. Εγώ είμαι σε Δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, στο Πάντιλο. Έχουμε τελειώσει και οι δύο ελληνικό πανεπιστήμιο, είμαστε και οι τέκνα του ελληνικού δημοσίου εκπαιδευτικού συστήματος, δηλαδή δημόσιο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, στο δημόσιο πανεπιστήμιο και μετά κάναμε μεταπτυχιακά για διδακτορικό στην Αγγλία. Ε, έχουμε δει λοιπόν όλες τις όψεις και ξέρουμε τι γίνεται. Αυτό που συνέβαινε στην Ελλάδα ήταν μοναδικό φαινόμενο, το οποίο ξεκίνησε, γράφει ο Hemingway, σε... Ρωτάει κάποιον πώς έγινε αυτό, στην αρχή αργά-αργά και μετά πολύ-πολύ γρήγορα, του λέει. Ε, ξεκίνησε κάτι αργά και εξελίχθηκε από ένα σημείο και μετά. Ε, αρχίσαμε να βιώνουμε ε, ένα, μια υποκουλτούρα βίας, η οποία ήταν κυρίαρχη στα πανεπιστήμια. Και το κακό ήταν ότι υπήρχαν εξεκάθαρες εξουσίες που βολεύοταν με αυτό. Ποτέ ένας παράγοντας από μόνος του δεν, δεν είναι, αρκετός. είναι αρκετός. Και πιστεύω σε πάρα πολλά στραβά που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία έχουμε όλοι ευθύνη και ως πολίτες. Ε, καμιά φορά μου έχει τύχει ε, να, ε, να βρεθώ με κάποιο έμπορο, ας πούμε, οποιοδήποτε δεν θέλω να πω συγκεκριμένε κατηγορίες και τα λοιπά, γιατί δεν θα ήταν και σωστό και δίκαιο, όπου να μου λέει που αυτό το κράτος, τέλο πάντων, φταίει για τα φορολογικά, φταίει για την ε, ακρίβεια, φταίει για πάρα πολλά πράγματα, που ένα κράτος φυσικά φταίει για πάρα πολλά πράγματα, και τέλο πάντων πρέπει να βοηθήσει τους πολίτες όσο περισσότερο μπορεί. Και όταν αγοράζω το αντικείμενο που παίρνω αυτόν τον έμπορο, δεν μου δίνει απόδειξη. Και του λέω, δεν θα πρέπει να μου δώσετε απόδειξη. Σιγά μου λέει μια απόδειξη θα σώσει το σύστημα. Ε, δεν γίνεται έτσι. Όλοι έχουμε προσωπική ευθύνη. Έστω για το ελάχιστο που μπορούμε να συνεισφέρουμε. Αυτό το μικρό μικρό προετραδάκι μπορεί να φτιάξει το ψηφιδωτό. Συμφωνώ μαζί σου νομίζω ότι είναι θέμα ο τη κοινωνία. Το αναφέραμε για τους Άγκλους πριν. Αναφέρομαι και για την ελληνική κοινωνία τώρα σε σχέσεις με το άσυλο. Η ορίμα τη κοινωνία συνδέεται και με ορισμένα πράγματα. Είναι ο έλεγχο, ο τρόπο διαπιστώσεω. Παραδείγματι. Και η παιδία δεν παίζει δεν τον φτάνει. πρώτο ρόλο. Το, δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Πρέπει να έχει και την αίσθηση ότι θα σε ελέγξει ο άλλο. Ε, από τα πανεπιστήμια έχουν περάσει εκατοντάδε πριτάνει. Δεν γίνεται να μην υπήρξε κάποιο ο οποίο να πει ρε, παιδιά, τι γίνεται εδώ μέσα. Γιατί ή δεν μπορούσε να το πει διότι αν το έλεγε την άλλη μέρα το πρωί θα τους έβρισκε έξω από το σπίτι του να τον περιμένουν ή θα τους καίγανε το αυτοκίνητο ή θα τους βάζ, βάζανε βόμβα ή όλα αυτά τα πράγματα από την ώρα που δίνει τη δυνατότητα στην αστυνομία να ελέγξει την κατάσταση αρχίζει το πράγμα να ελέγχεται στο κομμάτι της ανομίας στο πανεπιστήμιο γίνανε τολμηρά βήματα Πολύ υπάρχει σωμαρά. κάτι ακόμη που θεωρείται ότι θα μπορούσε να συμπληρώσει να βοηθήσει. Ή περιμένουμε χρόνο με το χρόνο νόρι μας και άλλο κοινωνίό μας, ώστε να αποβάλει αυτά τα στοιχεία. Από πλευράς θεσμικών μέτρων, τα βήματα έχουν γίνει σωστά. Από εδώ και πέρα είναι θέμα κουλτούρας και των ίδιων των βρετανικών Αρχών. Είδα, πάλι αναφέρομαι στο Πολυτεχνείο, πήγανε να κάνουν κάτι ασχημονίες μια μέρα που γινόταν μια εκδήλωση στο κεντρικό κτίριο του Πολυτεχνείου. Ο Πρίτανης δεν δίστασε, κάλεσε την αστομία, πήγε, mm. Τελείωσε, δεν ξαναέγαινε το περιστατικό. Στο πάνω Πολυτεχνείο πήγαν να χτίσουν ένα στέκι μέσα στο Πολυτεχνείο. Κάλεσε οι Πρετανικέ Αρχέ, κάλεσαν, οι προηγούμενε Πρετανικέ Αρχέ, κάλεσαν την αστυνομία, δεν τόλμησαν οι τύποι να ξαναεμφανιστούν. Πού εμφανίζονται όταν θεωρούν δεδομένο ότι δεν θα του αγγίξει. Η ομάδα που μου επιτέθηκε αυτοδιαλύθηκε. Στο φόβο ότι θα του έψαχνε ο εισαγγελέα, εξαφανίστηκαν. Υπάρχει ένα site. Που έχουν εναρχεί, το Indymedia, το οποίο προστατεύεται από 200 firewalls. Δεν μπορεί να μπει μέσα με τίποτα και δεν πέφτει με τίποτα. Αυτό το site ένα βράδυ, όταν ο εισαγγελέα ξεκίνησε να του ψάχνει, το κατεβάσανε για πέντε ώρε, καθαρίσανε όλε τι ανακοινώσει τη συγκεκριμένη οργανώσεω που με επιτέθηκε, αφαίρεσαν από παντού το όνομά μου και το ξανασήκωσαν. Γιατί? Διότι φοβήθηκαν τον έλεγχο. Ο έλεγχος είναι το πιο σημαντικό σημείο. Δεν μπορώ να μην πω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι η ιδιωτική εκπαίδευση θα λειτουργήσει σε βάρος της δημόσιας. Ναι. Ε, αυτά κατά τη γνώμη μου είναι όλα ιδεολειπτικά στοιχεία στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο του σήμερα. Είδαμε ότι η Κύπρος έχει κάνει το θαύμα. Εκεί που η Κύπρο δεν είχε πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή τα πανεπιστήμια στην Κύπρο συνεισφέρουν στο 5% του ΑΕΠ Αυτό μιλάμε είναι. Μιλάμε για ιδιωτικά ή δημόσια. Μαζί. Μαζί. Θεωρώ. Κυρίως ότι. ιδιωτικά. Κυρίως ιδιωτικά, τα ιδιωτικά ακριβώ. Ε, θεωρώ ότι είναι τεράστιο το ποσό αυτό ε, ω έσοδο ε, και μάλιστα σε μια χώρα η οποία έχει τα προβλήματα που έχει, έτσι. Μια χώρα που, που είναι διαμελισμένη. Και όμως ε, έχει κάνει το θαύμα. Και εμεί ως Ελλάδα είμαστε ακόμα πίσω στον τομέα αυτό και αναγκάζονται πάρα πολλοί γονείς που πιστεύουν στην ιδιωτική εκπαίδευση και στέλνουν τα παιδιά του στο εξωτερικό Είτε στην Κύπρο είτε σε άλλες χώρες για να σπουδάζουν. Και η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη, βέβαια, σύμφωνα με το Ενωσιακό Δίκαιο, να αναγνωρίσει τα διπλώματα, τα πτυχία του εξωτερικού. Αλλά η ίδια δεν έκανε για πολύ καιρό αυτό το βήμα. Δηλαδή, αν ένα παιδί έρχεται απ' έξω και έχει πτυχίο απ' έξω, το δεχόμαστε, προσέξτε τον παραλογισμό. Αλλά δεν δεχόμαστε να μπορεί να βγάλει αυτό το πανεπιστήμιο εντό τη χώρα του. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή ήταν ε, μια τεράστια οικονομική πληγή για τι ελληνικέ οικογένειε. Εγώ, κάτω στην Κύπρο, έχω ω φοιτητέ κυρίω Ελλαδίτε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι να πρέπει να πληρώνουν τα χρήματα που πληρώνουν, διότι πάντα το να πα στείλει το παιδί σου σε ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό πληρώνει πολλά περισσότερα από ότι αν το έστελνε σε ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, είναι παράλογο. Αλλά βέβαια φαίνεται ότι το τελευταίο καιρό το έχουμε ξεπεράσει. Μάλιστα έχουμε δει και ανθρώπους οι οποίοι παραδοσιακά ήτανε κατά της ιδιωτικής εκπαίδευσης να κάνουν μια μεγάλη στροφή προς αυτό το σημείο. Τώρα, αν κινδυνεύει η δημόσια εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια μας θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ καλά. Όχι όλα. Ελληνικά πανεπιστήμια, διότι έχουμε και κάποια πανεπιστήμια που δεν είναι στο ίδιο επίπεδο που είναι ε, κάποια άλλη. Δεν μπορούσε να είναι όλα, ούτω ή άλλω. Δεν μπορούσε να είναι όλα. Σε καμιά χώρα δεν είναι όλα, δηλαδή δεν είναι παράλογο αυτό, αυτό. έτσι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Ε, το ότι θα έρθει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, δεν βλέπω πώ μπορεί να θέσει σε πρόβλημα ένα δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο είναι δωρεάν. Πώ δηλαδή. Κάτι το οποίο πληρώνει θέτει σε κίνδυνο κάτι το οποίο είναι δωρεάν και είναι πάρα πολύ καλό. σα ίσα, δεν βλέπω κανένα κίνδυνο. Τώρα, αν θα δημιουργήσει ανταγωνισμό, ούτε εκεί πιστεύω ότι θα δημιουργήσει ανταγωνισμό. Δηλαδή, θα ανταγωνιστεί κάτι επιπληρωμή, κάτι το οποίο είναι δωρεάν και το οποίο είναι πολύ καλό, διότι θεωρώ πραγματικά από επιστημονική απόψεω ότι τα πανεπιστήμια μα είναι πολύ καλά. Τώρα, αν θα θελήσουν οι καθηγητέ να ανταγωνιστούν των δημοσίων, το, ως καθηγητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τα λοιπά, μακάρι αυτό θεωρώ ότι θα είναι κάτι πάρα πάρα πολύ καλό για την επιστήμη και για το επίπεδο της παιδείας το οποίο προσφέρεται. Οπότε βλέπω μόνο ωφέλη από αυτό και πραγματικά δεν βλέπω οποιοδήποτε πρόβλημα. Άγγελε, ε, εκεί μπορεί να υπάρξει πρόβλημα σε περιφερειακά πανεπιστημία. Δηλαδή κάποιο γονιό μπορεί να μπει στο δίλημα και να πει θα στείλω το παιδί μου να σπουδάσει στη Θράκη ή στο Αιγαίο ε, θα πληρώνω τόσα λεφτά θα πληρώνω τα αντίστοιχα λεφτά και θα είναι το παιδί μου στην Αθήνα αυτός είναι και ο λόγος που παράλληλα με όταν πέρασε ο νόμος που επιτρέπει να ανοιχτούν ξένα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα στην Ελλάδα ταυτοχρόνως αυξήθηκε η επιχορήγηση για τη στέγη στις δύο αυτές ακριτικές περιοχές στη Θράκη και στο Αιγαίο, ούτως ώστε ένας γονιός που έχει χαμηλό εισόδημα να σκέφτεται ότι δεν θα δαπανίσει χρήματα για το παιδί του να πάει να μείνει στη Θράκη και η διατροφή είναι κατ' για τους φυτές δωρεάν και στη Θράκη και στο Αιγαίο. Ε, αυτά ισχύουν για τις δύο αυτές τις περιοχές. Σε αυτές τις περιοχές θα δημιουργηθεί πρόβλημα, όπως θα δημιουργηθεί πρόβλημα με κάποια τμήματα τα οποία δεν έχουν φοιτητέ. Υπάρχουν κτήματα που δεν έχουν φοιτητέ. Αυτό όμω θα φανεί σε ένα βάθο 4, 5, 10 ετών. Αλλά αυτό είναι και συνέπεια και ενό άλλου φαινομένου που εμεί δεν αντιλαμβανόμαστε ακόμη ω κοινωνία. Το λέμε θεωρητικό, αλλά υπάρχει. Το δημογραφικό. 1999, 156.000 υποψήφοι στι πανελλαδικέ εκτάσει. 2023-2024, 103.000 υποψήφοι χάθηκε το 1 τρίτο των υποψηφίων γιατί μειώθηκε ο πληθυσμό. Όταν έχει μειωμένο πληθυσμό και διατηρεί τον ίδιο αριθμό θέσεων στο πανεπιστήμιο είναι αυτονόητο ότι αυτοί που θα μπουν μέσα δεν θα είναι το ίδιο επίπεδο με αυτού, όταν ήταν κατά 1 τρίτο περισσότερος πληθυσμό. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία θα δούμε. Και εδώ καλούνται τα ελληνικά πανεπιστήμια να κοιτάξουν και άλλους τρόπους για να ελκύσουν φοιτητές Πολλά πανεπιστήμια, έχω στο μυαλό μου το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ένα καινούριο πανεπιστήμιο, πάρα πολύ δυναμικό. Στη Κοζάνη, είναι μία από τις πανεπιστήμιου πόλη. Το έχει και στην Καστοριά, έχει και στη Φλόρινα, έχει και στα Γρεβενά, ε, έχει την Περλεμαΐδα. Ε, πάρα πολύ δυναμικό και έχει ξεκινήσει μία σειρά από αγγλόφωνα προγράμματα με σκοπό να προσελκύσει φοιτητές από βαλκαλληνικές χώρες και ε, μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο το οποίο δημιουργήθηκε το 2019 αλλά οι πριτανικές αρχές και εκείνοι οι καθηγητές του έχουνε, α, έχουν όραμα έχουν στρατηγική για το θέμα και, το κυνηγάνε και όντας ως νεότεροι και περιφερειακά έχουν και, ίσως και άλλες προσλαμβάνουσες ή ανάγκες το ένα προσλαμβάνει το άλλο ανάγκες λόγω της πεθέρις εκείνησε από μία ανάγκη το γεγονός δηλαδή ότι πάρα πολλοί φοιτητέ επέλεγαν να πάνε στη Θεσσαλονίκη αντί να πάνε στην Κοζάνη παρότι η Κοζάνη είναι δίπλα στη Θεσσαλονίκη πλέον και έπρεπε να κινηθούν με άλλο τρόπο ε, η ανάγκη είναι αυτή το αγώ ξυπνάει τον αγωγιάτη η ανάγκη θα σε ξυπνήσει η πίτα είναι συγκεκριμένη και μάλλον μικραίνει σε σχέση με το παρελθόν ε, τα πανεπιστήμια περισσότερα σε σχέση με το παρελθόν ε, και έρχονται και ξένα να τοποθετηθούν σε ποια πίτα προσβλέπουν όλοι αυτοί. Τα πανεπιστήμια που έρχονται να ανοίξουν στην Ελλάδα. Ε, ας πάρουμε για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, στο οποίο εργάζομαι και το οποίο έχει πλάνο και μάλιστα πολύ δυναμικό πλάνο να ανοίξει στην Ελλάδα. Δεν έχει στόχο μόνο. Το ελληνικό κοινό. Ακριβώς. Έχει στόχο το παγκόσμιο κοινό. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό ότι η εκπαίδευση στην Ελλάδα πρέπει να γίνει εξωστρεφής. Πρέπει δηλαδή να αρχίσουμε να τραβάμε ανθρώπους από όλο τον κόσμο, διότι έχουμε και καλό υλικό, έχουμε και ιδανικές συνθήκες και πιστεύω ότι κανεί θα ήταν ευτυχής να πάει σε μια χώρα που έχει ωραίο καιρό, ωραίο φαγητό και πραγματικά είναι ικανή να προσφέρει εκπαίδευση ποιότητα πρώτη κλάσης. Οπότε εκεί θα πρέπει να στοχεύουμε. Δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο του Έλληνε. Πρέπει να βλέπουμε το παγκόσμιο κοινό, γιατί τα πανεπιστήμια του εξωτερικού στόχο έχουν το παγκόσμιο κοινό και όχι μόνο τους πολίτες του πολίτε του κράτου του. Το Πανεπιστήμιο Λευκοσία, το οποίο αναφέρεται η ειρήνη, κάνει μαθήματα στα ελληνικά, αλλά κάνει μαθήματα και στα αγγλικά. Και έρχονται πολλοί από το εξωτερικό. Ποιο είναι το ενδιαφέρον για το Πανεπιστήμιο Λευκοσία. Το ξέρω επειδή ξέρω το σημείο που ήταν πριν γίνει πανεπιστήμιο. Είναι κτισμένο. Ακριβώς πάνω στην πράσινη γραμμή, δίπλα στο πρώην αεροδρόμιο της Λευκοσίας, σε απόσταση 200-300 μέτρων, είναι τα κατοχικά στρατεύματα. Εάν ένα πανεπιστήμιο πριν από 20 χρόνια ότι ξέρεις, εκεί, σε εκείνο το σημείο, θα φτιαχτεί ένα πανεπιστήμιο το οποίο στα επόμενα 20 χρόνια θα είναι... Στα 500-400 καλύτερα του κόσμου. 501 καλύτερα του κόσμου, 501, με 14.000 φοιτητέ. Με 14.000 φοιτητέ θα σου έλεγε ο άλλο, είσαι τρελό. Εδώ θα έρθουν οι άλλοι πάνω στην πράσινη γραμμή. και όμω, λειτουργεί εκεί πέρα και έχει επιτύχει. Γιατί? Γιατί ο άλλο είχε όραμα. Και το όραμά του δεν ήταν μόνο για του Ελλαδίτε φοιτητέ. Οι Ελλαδίτε πήγαν εκεί λόγω του ότι η Ελλάδα δεν του δεχόταν να σπουδάσουν. Στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα στη χώρα τους. Ευτυχώς αυτό τώρα αλλάζει. Ε, οι ξένοι όμως που πήγαν εκεί πήγαν γιατί βρήκε ένα καλό πανεπιστήμιο. Έρχεται τώρα το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας και έχει ένα όραμα για αυτό που θα φτιάξει εδώ. Που δεν απευθύνει μόνο στην Ελλάδα. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Λέμε ότι είμαστε φάρος πολιτισμού. Καλούμαστε να το αποδείξουμε. Τώρα θα το αποδείξουμε. Σωστό. Και νομίζω έχει αυξημένη ευθύνη η πανεπιστημιακή κοινότητα. Mm. Γιατί καλό ή κακό, όταν υπήρχαν στάσιμα νερά, τα νερά είναι στάσιμα επειδή κάποιοι, αν όχι βολευόντουσαν, τέλο πάντων αρνούνταν να. Πώ να κάνουμε μελέτα, να σπάσουμε αυγά, mm. αρνούνταν να το κόβουμε. Αλλά και αυτό, αυτό ήταν ζήτημα ορίμανση. Δηλαδή η ελληνική κοινωνία ορίμασε και το απέτησε κατά κάποιο τρόπο. Η κοινωνία το απέτησε. Θεωρώ ότι η κοινωνία το απέτησε. Όπως θεωρώ ότι η κοινωνία απέτησε να μπει τάξη και στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ε, θεωρώ δηλαδή ότι όλα αυτά ε, πέρασαν μια διαδικασία ορίμανσης και αυτή η ορίμανσης γιατί δύσκολα να πω κάτι. Μια κυβέρνηση θα κάνει πράγματα αν αυτά τα πράγματα δεν έχουν κοινωνικό αντίκρισμα, αν δηλαδή ο λαός δεν είναι έτοιμο να τα δεχτεί. Δεν σημαίνει ότι δεν θα συμβούν κάποια και χωρί ο λαό να είναι έτοιμο να τα δεχτεί και θα λειτουργήσουν ω διαμορφωτικά τη κοινή γνώμη. Όμω αυτά τα οποία πραγματικά έχει ανάγκη και επιθυμεί ο λαό γιατί είναι σωστά, αυτά μια κυβέρνηση συνήθω θα βάζει προτεραιότητα. Θα περιμένετε να αλλάξει τη χρονιά που μα έρχεται. Θα ήθελα υγεία και να επιστρέψουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα στην Ελλάδα πάρα πολύ σύντομα. Όταν άνοιξε το Μουσείο τη Αγροπόλαιο είχαμε πάει να το δούμε πριν ακόμα ανοίξει το κοινό δεν τα είχαν βάλει τα αγάλματα στι προθήκες μερικά από αυτά ήταν μέσα στα κουτιά τους ακόμα μάλιστα τα είχα βγάλει φωτογραφία γιατί μου είχαν κάνει εντύπωση και γυρίζουμε και λέμε ένα τον άλλον θα ζήσουμε τη στιγμή όπου τα μάρμαρα του Παρθενώνα θα ξαναγυρίσουν στον τόπο του. και κοιταχτήκαμε και είπαμε να το ζήσουμε τώρα που φτιάχτηκε το Μουσείο τη Ακροπόλεως Πάω τώρα στην ευχή για το 2025. Ε, το 1975 όταν ε, συζητούσαν για το σύνταγμα της χώρας ο Κωνσταντίνος Τσάτσος είχε πει ότι το πολίτευμά μας είναι μαχωμένη δημοκρατία. Την προηγουμένη δεκαετία κατάλαβα τι σημαίνει αυτό. Κατάλαβα ότι δεν ήταν διόλο αυτονόητο ότι όταν γυρίζει σπίτι πατάς το διακόπτη, ανοίγεις το διακόπτη και έχει ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι σου. Και κατάλαβα ότι γι' αυτό πρέπει να είσαι διαρκώς σε εγρήγορση. Θα ευχόμουν λοιπόν να είμαστε σε εγρήγορση για τα σωστά θέματα, τα πραγματικά προβλήματα και να έχουμε όραμα έχοντας κατά νου ότι τα δύσκολα είναι πίσω μας. Πότπου. Ιστορίε που ακούγονται στο L Culture.